Βασιλεύου Ράνι Παράκτη, το πνεύμα τη αλήθεια, του έχω παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό ελευθέα και σκίνουσον μην, και καθάριστον εμά ο Βαβάση Κυρίδο και σώσον αγαθέ τη ψυχάσιμου. Λοιπόν, καλή χρονιά έχουμε. Χαιρόμαστε που σα βλέπουμε, δεν χαιρόμαστε που μιλούμε. Γιατί είναι μπελά. είκα ένα κείμενο του αγίου του Χρυσοστόμου ε, να το διαβάσουμε είναι καλό σαν αρχή και μετά ό,τι θέλετε εσείς να πούμε ο Αγίος Χρυσόστομος μίλησε στους χριστιανούς της εποχής εκείνης για τη μετάνοια και επειδή ο λόγος του ήταν κάπως ελεκτικός, νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί και να τους πει πως ο λόγος οφείλει να μην είναι δημαγωγικός, δηλαδή αριστός στον κόσμο, αλλά να είναι αληθινός. Και λέει μερικά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα που δεν αφορά μόνο τον διδάσκαλο και τον μαθητή, τον πειμένα και τον ποιμενόμενο, αλλά και σε κάθε σχέση γονέων και παιδιών, αδελφών μεταξύ τους, φίλων, οικείων, συζύγων, μπορεί να ισχύει το ίδιο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, «Αρκετά νομίζω σας στενοχώρησα πριν και σας πλήγωσα βαθύτερα. Πρέπει λοιπόν να σας φροντίσω σήμερα». Να βάλω πάνω στην πληγή και τα πιο γλυκά φάρμακα, διότι αυτός ο τρόπος τη θεραπεία είναι άριστος, να μην καθαρίζει κανείς αλλά και να επιδένει τις πληγές. Αυτός ο νόμος της διδασκαλίας είναι θαυμαστός, να μην τιμωρεί μόνο κανείς αλλά και να επαινεί και να παρηγορεί. Έτσι πρόσταξε και ο Παύλος, έλεγξε, μάλωσε, παρηγορήσε. Αν παρηγορεί κανείς πάντα κάνει τους ακροατέ πιο αδιάφορους και αν μαλώνει μόνο τους κάνει σκληρότερου. γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο του αδιάκοπου ελέγχου και ξεφεύγουν αμέσως. Γι' αυτό πρέπει να έχει επικοινή ο τρόπος της διδασκαλίας. Επειδή λοιπόν πρωτήτερα ο λόγος πλήγωσε το λογισμό του καθενό με δύναμη πρέπει σήμερα η διδασκαλία μας να είναι πιο γλυκιά. Και εμείς που πριν σα θυμήσαμε τις ευθύνες πρέπει να στάξουμε σαν λάδι των ήρεμων λόγων πάνω στους πόνους που σας έφερε ο έλεγχος. Αυτό που λέει ο Άζος Κυρισσόστομος έχει παιδαγωγική αξία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως σε εμάς μας ξεγυμνώνει γιατί στις σχέσεις μας δεν ξέρουμε πώ να τοποθετηθούμε. Η αδιακρισία που έχουμε, το πώς να αδιαπημάνουμε τους ανθρώπους που αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι τα παιδιά μας, μπορεί να είναι ο συντροφός μας, μπορεί να είναι ο αδελφό μας, μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εαυτός μας. Έχουμε μία αδιακρισία, δεν ξέρουμε πώς να τοποθετηθούμε, που είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής φτώχιας Τη έλλειψη γνώσης, γνώσης πνευματικής που γεννάται μέσα στην προσωπική πνευματική μας πορεία. Η γνώση, αυτό που μέσα μας γεννάται δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μελέτης είναι αποτέλεσμα προσωπικής τριβής μέσα στη διαδικασία τη αναζήτηση. Που αυτή η τριβή σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής αναζήτησης εκλεπτύνει τα αισθητήριά μας, την αντίληψή μας και την ευαισθησία μας που μας γεννά την διάκριση πώς να φερόμεθα στον εαυτό μας και πώς να φερόμεθα στους άλλους. Το, το πώς λοιπόν να φέρουμε στον εαυτό μου ή στους άλλους δεν είναι αποτέλεσμα συμβουλών καθοδίκησης πνευματικού ή κάποιων συγκεκριμένων τρόπων και τεχνικής την οποία εφαρμόζομαι αλλά είναι αποτέλεσμα αυτού του εσωτερικού βιώματος που μας γεννά την γνωστική δυνατότητα που αυτή γεν, γνωστική δυνατότητα γεννάται μέσα από την προσωπική εσωτερική μας ανάπτυξη. Άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει αυτόν τον πλούτο, αυτό το περιεχόμενο της πνευματικής ορίμανσης ή πορεία μέσα του, δεν έχει τη διάκριση πώς να φέρεται στην κάθε περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο, τα διάφορα συμπλέγματα, συμπεριφορών που εμείς θέλουμε να ονομάζουμε αυτός επικής, αυτός αυστηρός, είναι έξω από την πραγματικότητα, έξω από την αληθινή διαπίμανση. Ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν εφαρμόζεται το καθένα στην κάθε περίπτωση. Λέει ο Απόστολος Παύλος... Έλεγξε, μάλωσε, παρηγόρησε. Όπως ο χειρουργός κάνει μια χειρουργική επέμβαση και αυτή η χειρουργική επέμβαση δημιουργεί έναν πόνο μετά δέχεται ο ασθενής του επιδέσμους για να μαλακώσει ο πόνος και το τραύμα για να μπορεί να ανεχθεί αυτό το οποίο γίνεται. Όταν λοιπόν εμείς μέσα στη, στη, στην έντασή μας στην βιασύνη μας ή επειδή όψιμα γνωρίσαμε τον Χριστό μας κάνει το άγχο να σώσουμε τους ανθρώπους μας κάνει και η αβιασύνη, η αδικρισία και βγαίνει και η οργή πολλές φορές ένας διαρκής έλεγχος και ένας ένα διαρκέ μουρμουριτόν που εμποδίζουμε τον άνθρωπο που είναι κοντά μας να δει φως. Όπως επίσης μέσα από την ενοχικότητα που μπορεί να μα δημιουργηθεί μπορεί να συμβεί και το αντίθετο θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις δικές μας ενοχές δικαιολογούμε τους πάντες και σε ένα πλαίσιο και σε ένα πνεύμα μια δημαγωγικότητος να γίνουμε ενάρεστη δεν λέμε την αλήθεια σε αυτό λοιπόν το πνεύμα ανέφερε αυτά ο Άγιος Χρυσόστομος πολλοί άνθρωποι ακούγοντας κάτι τέτοιο θα πάνε στο πνευματικό τους και τους πούν πώς να εφαρμόσουμε τι να κάνουμε. Είναι λάθος αυτό που γεννάται μέσα στον προσωπικό μας αγώνα που εμπεριέχει πνευματικών πόνων να μας δοθεί ατιμητροφή. Για τον λόγο ότι εμείς προσωπικά δεν θα γίνουμε μέτοχοι και κοινωνία αυτής της γνώσης και αυτής της αλήθειας. Και δεν θα εξελιχθούμε ποτέ. Ο πνευματικός θα μας εμπνεύσει τη διάθεση να ψάχνουμε, να αγωνιζόμαστε, να ζητούμε. Θα μας δώσει τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίζουμε, να γεβόμαστε δημιουργικά και θετικά των πνευματικών πόνων. Αν μας λύσει το πρόβλημα, μας καταργεί αυτή τη σωτήριον διαδικασία της προσωπικής πνευματικής μας γέννηση. Λέει λοιπόν ο Άγιο Ξώστομος, αυτό εσθεν χωρίσε πολλούς, αυτό πολλούς ετάραξε, αυτά που είπε προηγουμένως, που, που του είπε να απέχουν από τη Θεία Κοινωνία και από λόγους, πλήγωσε τη συνείδηση των ακροατών. Ή καλύτερα όχι μόνο των ακροατών, αλλά και μένα που το λέω μπροστά σας. Γιατί οι διδασκαλία είναι για όλους και για όλους είναι τα τραύματα. Γι' αυτό και προσφέρω για όλους τα φάρμακα. Λέει απλά Υιος αυτά που λέω τα λέει και για τον εαυτό μου. Αν κάποιος παιδαγωγός, πατέρας, μάνας, σύντροφος θεωρεί ότι αυτά που λέει απευθύνονται στον απέναντι και όχι και στον ίδιον τότε δεν ξέρει τι λέγει και δεν μπορεί να θραπεύσει ούτε τον εαυτό του ούτε τον άλλον. Όταν κανείς λέει κάτι πρέπει να θεωρεί και ότι ο ίδιος βρίσκεται υπό των νόμων ή καλύτερα και ο ίδιος είναι υποκείμενος στον ίδιο άγωνα και στην διαπροσπάθεια. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει Να αισθανόμεσα δηλαδή και εμείς την δική μας αναπηρία Αυτό είναι έργο της φιλανθρωπίας του Θεού Να είναι κάτω από τους ίδιους νόμους και ομιλητής και ακροατές Και να είναι από την ίδια φύση Το ίδιο υπεύθυνος να είναι καθένας παραβάτης Γιατί για να κάνει με το ίδιο μέτρο τον έλεγχο για να συγχούρει εύκολα του αμαρτωλούς, για να θυμάται την αδυναμία τους και να, μην χάνει τον έλεγχο και να μην κάνει τον έλεγχο αβάστακτο. Γι' αυτό λέει εσύ εφόσον και εσύ είσαι, κάτω από τους ίδιους νόμους, από την ίδια αδυναμία, την ίδια αμαρτωλότητα, την ίδια φύση, το ίδιο μέτρο ισχύει και για σένα αυτό σου γεννά την διάθεση συμπάθειας και φιλανθρωπία. Για αυτό τον λόγο άνθρωπος ο οποίος θέλει τον εαυτό του ξεπέρασε τα πάθη επειδή απέχει χρονικά από κάποια πάθη και βλέπει αφιψηλού τον ποιμενόμενων ή τον μαθητήν ή τον ακροατήν συντόμως θα οδηγήσει στις ίδιες αμαρτίες και ο ίδιος αλλά και ο λόγος δεν θα έχει θεραπευτική αξία αυτόν που θεραπεύει τον άλλο δεν είναι τα συγκεκριμένα λόγια που μπορεί να πούμε ευφυός, αλλά αυτό που εκπέμπεται, που εκφέρεται η διάθεση και το ήθος που εκφέρεται μέσα από αυτά τα λόγια. Αυτό είναι που θεραπεύει τον άνθρωπο. Το πνεύμα μέσα από τα οποία το πνεύμα. μεταφέρεται το πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος «Δεν κατέβασε ο Θεός αγγέλους από τους ουρανούς να τους βάλει διδασκάλους τους ανθρώπους για να μην είναι ανώτεροι από την φύση τους και για να μην αγωνούν την ανθρώπινη αδυναμία ώστε να μην μας κατακρίνουν αλίπητα αλλά έδωσε ανθρώπους θνητούς για διδασκάλους και ιερείς που έχουν και αυτή την ανθρώπινη αδυναμίαν ώστε γι' αυτό ακριβώς, αφού το ίδιο υπεύθυνοι είναι και ο και οι ακροατές, να συγκρατεί τη γλώσσα του εκείνος που μιλάει και να μην έχει το δικαίωμα να κατηγορεί δίχως μέτρο. Και ότι είναι αλήθεια ο ίδιος ο Παύλος λέγει, διότι κάθε ιερέα προέρχεται από τους ανθρώπους, παίρνει το αξιωμά του για το καλό των ανθρώπων, διότι έχει την δύναμη να είναι συμπαθής σε όσους αμαρτάνουν από άγνοια και από πλάνη για ποιον λόγο επειδή και αυτός έχει την ανθρώπινη αδυναμία βλέπετε ότι η αδυναμία γίνεται αφορμή για τη συμπάθεια και ότι αυτός που κατηγορεί και αν δεν έχει μεγάλη αιτία δεν μπορεί να βγει έξω από το μέτρο γιατί είναι άνθρωπος και αυτός και για ποιο λόγο τα είπα αυτά, για να μην λέτε ότι εσύ καθαρός καθώς είσαι από αμαρτίες απαλλαγμένος από την οδυνηρή κατηγορία μας πληγώνεις βαθύτερα με μεγάλο δικαίωμα. Διότι εγώ πρώτος αισθάνομαι τον πόνο επειδή και εγώ είμαι υπεύθυνο για μαρτίες, Διότι όλοι είμαστε σε κατηγορία και κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί πως έχει αγνεί την καρδιά του. Ώστε όχι επειδή φιλοσοφώ πάνω σε ξένα βάσανα, ούτε από κάποιο μίσο στους άνθρωπος, αλλά από μεγάλη πρόνοια σας μάλλωσα τόσο. Διότι στην θεραπεία των σωμάτων, αυτός που καθαρίζει την πληγή, καθόλου δεν νιώθει την πληγή. Αλλά αυτός που δέχεται το μαχαίρι, αυτός και μόνος διαλύεται από τους πόνους. Όμως, στην θεραπεία των ψυχών δεν γίνεται αυτό. Αλλά αυτός πρώτος υποφέρει, αλλά αυτός που πρώτος υποφέρει ο και α κάνει έλεγχος τους άλλους Για ποιο λόγο δέστε Και ούτε πονάμε τόσο όταν μας ελέγχουν οι άλλοι όσο όταν ελέγχουμε τους άλλους για αμαρτίες που κι εμείς έχουμε φταίξει Δηλαδή δεν ελέγχεται κανείς τόσο πολύ δεν πληγόνται να τον ελέξει κάποιος για κάποια πράγματα όταν κάνεις κήρυγμα στου άλλους για πράγματα που έχεις και εσύ αδυναμίες. Η συνείδησή σου σε διαλύει. Ή σχιζοφρενής θα γίνεις ή θα αναγκαστίσεις να έχεις συντριβή. Και αυτή η συντριβή θα σου γεννήσει τη συμπάθεια προς τους ανθρώπους και η συμπάθεια θα σου γεννήσει τη γνώση την διάκριση διότι μπαίνει στη μέση η συνείδηση του ομιλητή που έχει το αξίωμα να διδάσκει όταν πέφτει στα ίδια αμαρτήματα με τους μαθητές και έχει ανάγκη από τον ίδιο έλεγχο και κάνει στον διδάσκαλο πικρότερο τον πόνο επειδή πολλοί δεν άνταξαν το βάρος όσων άκουσαν και ήρθαν στο τέλος και έκαναν παράπονα και αγνακτούσαν μας διώχνεις έλεγαν από την Αγία Τράπεζα και μας εμποδίζει να κοινωνήσουμε. Γι' αυτό αναγκάστηκα να τα πω αυτά για να μάθετε ότι δεν διώχνω αλλά μαζεύω μάλλον. Δεν εμποδίζω, ούτε δυσκολεύω αλλά του κερδίζω με τους ελέγχους πιο πολύ. Αυτό είναι το πνεύμα του Αγίου Χρυσοστόμου σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας αυτό τι αξία μπορεί να έχει για μας μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων μας σε κάποιο επίπεδο συμβαίνει αυτό το πράγμα η διάθεσή μας να διορθώσουμε τον άλλο η διάθεσή μας να γίνει το σωστό και το δίκαιο βγάζει στην επιφάνεια αυτές τις καταστάσεις οι οποίε καταστάσεις κρίνουν την εσωτερική μας κατάσταση και αυτό μας γεννά την ευθύνη να τοποθετηθούμε χρειάζεται ο έλεγχος χρειάζεται και η παράκριση και η παρηγορία χρειάζεται να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο την κάθε στιγμή. Άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα αυστηρός ή πάντα επίκης έχει πρόβλημα. Άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει πως να διαχειριστεί αυτούς τους τρόπους πάλι έχει έλλειμμα αγάπης έλλειμμα γνώσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία της διακρίσεως να διακρίνουμε τι φάρμακο χρειάζεται στην κάθε περίπτωση να έχουμε επίγνωση των δικών μας αμαρτιών. Μπορεί να μην έχουμε την ίδια αμαρτία με τον άλλον άνθρωπο τον οποίο ελέγχουμε. έχουμε κάποια άλλη και ίσως σοβαρότερη. Είναι λάθος να αξιολογούμε και να βαθμολογούμε τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Χρειάζεται να μας γίνει συνείδηση η κατάστασή μας η προσωπική. Αυτό και μόνο είναι το καλύτερο εφόδιο στο να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις. Η επίγνωση του προσωπικού μας πνευματικού μέτρου που το πνευματικό μας μέτρο δεν κρίνεται στο πόσο ενάρετη είμαστε αλλά πως και πόσο φανερώθηκε ο Χριστός εις τη ζωή μας η πνευματικότητά μας δεν κρίνεται επαναλαμβάνουμε στο ποσοστό που συγκρατούμε τα πάθη μας και στο μέγεθος της φιλανθρωπίας που εξασκούμε αλλά εξαρτάται πως και αν έγινε φανερός ο Χριστός στη ζωή μας. Ο κόσμος και εμείς δεν έχουμε την ανάγκη τόσο ενός λόγου φωτισμένου ψυχολογικού ενός λόγου έξυπνου και διανοητικά οξυμένου που μπορεί να μας λύνει κάποιες απορίες αλλά έχουμε ανάγκη έναν λόγον αποκαλυπτικό δηλαδή έναν λόγον δια του οποίου να γίνεται ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Ένας λόγος που θα μας δίνει τις δυνατότητες και το κίνητρο και τον δείχτη και τον τρόπο να φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή μας. Που για τον κάθε ένα άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικός αυτός ο λόγος που θα του αφυπνήσει αυτήν την διάδικασία προσωπική αναζήτησης εμείς νομίζουμε πως είναι χρήσιμη η εκκλησία, γιατί μπορεί να μας λύνει Υκαιονικά προβλήματα Εμείς νομίζουμε πως είναι χρήσιμο ο πνευματικός γιατί μπορεί να μας βοηθήσει πως να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να βρούμε το τον σύντροφο Είναι χρήσιμο ο πνευματικός γιατί μπορεί να μας λύσει τα οικογενειακά οικονομικά προβλήματα Αυτός ο πνευματικός είναι άχρηστος και απαταιώνας. Ο πνευματικός που θέλει ο Χριστός, αυτό που εμείς έχουμε ανάγκη, είναι αυτός και αυτό ζητούμε που θα μας δώσει τις δυνατότητες να φανερωθει ο Χριστός στη ζωή μας. Δηλαδή το πώς θα νικηθεί ο θάνατος. Μα πού να το ξέρει ο πνευματικός μου Εάν έχει διάθεση για κάτι τέτοιο Θα καταργήσει ο Θεός το πνευματικό σου Και θα σου λέει και πράγματα που είδους δεν καταλαβαίνει Και θα είναι σωτήρια για σένα ε, Δεν είναι αρκετό το στόμα του πνευματικού Είναι απαραίτητα και τα αυτιά και η διάθεση του εξομολογουμένου Αν πηγαίνεις και στοχεύεις σε κάτι άλλο δεν θα ικανοποιηθεί. θα μπερδευτεί πολλές φορές μπορείς και να σκαδαλιστείς. Αν πηγαίνει όμως αναζητώντα τον Χριστό με ταπείνωση, τότε ο λόγος της Εκκλησίας μπορεί να είναι αποκαλυπτικός. Η εκοσμίκευση της Εκκλησίας μας εδώ έγκυται κυρίω. δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, είναι θέμα ουσία. Στην κοινή συνείδηση των ανθρώπων και στην οποία δυστυχώς και ο κλήρος μπορεί να ανταποκριθεί είναι ότι η Εκκλησία είναι χρήσιμη εφόσον σε κάτι καθημερινό που μπορεί να μου είναι χρηστική. Γι' αυτόν τον λόγο προσπαθεί και η Εκκλησία να πείσει ότι είναι χρήσιμη. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό σημαίνει αυτοκατάργηση τη Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ζωντανή εφόσο μου ενεργοποιεί αυτόν τον πόθο για τη ζωή μου ενεργοποιεί, ενεργοποιεί τον πόθο για την αλήθεια με κάνει ξύπνιο θέλετε να ορδίσετε κάτι ωραία ευτυχώς να συνεχίσουμε παρακάτω Η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου μπορεί να φανεί και να διαπιστωθεί από τους πόθους που έχει ο άνθρωπος από τις αναζητήσεις τις οποίες έχει Δεν κρίνεται η καρδιά από την αιθική της ποιότητα αλλά στο αν είναι στραμμένη στην ζωή ή στον θάνατο ζωή σημαίνει αυτό που είμαι να το ενεργοποιήσω ζωή σημαίνει να μην ικανοποιούμε με τα μικρά αλλά τα μέγιστα ζωή σημαίνει να βρω την αλήθεια ζωή σημαίνει να είμαι κοινωνός θεία ζωής ζωή σημαίνει να βρω τον τρόπο που μου γίνεται ο Χριστός ζωντανός και εγώ ζωντανός προς τον Χριστό θάνατο σημαίνει αυτό που βαθιά ποθώ, που ποθεί η φύση μου, να το κουκουλώσω με άλλους πόθους. Θα ανατοσημένει το κάθε της ζωή μου να το ενεργοποιήσω μέσα στην καθημερινότητα για να αποσιοποιήσω αυτό που υπάρχει μέσα μου διαρκώς και με Την αναζήτηση της αλήθειας. Να δούμε τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αναζήτησης αλήθειας τι κάνει ο Θεός και τι κάνουμε εμείς. Τι συμβαίνει στη ζωή μας, τι είναι τελικά η ζωή, γιατί μου δόθηκε η ζωή, ποιο είναι το περιεχόμενό της, πως προσεγγίζουμε τον Θεό. Καταρχήν, ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει μία συνείδηση ζωής. Αν ερωτήσει ο καθένα στον εαυτόν του τι είναι για αυτόν ζωή, ο καθένας έχει μία συνείδηση. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, αν δεν γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα δεν μπορούμε να πάμε παρα, παρακάτω. Ο καθένας να ρωτήσει αυτή τη στιγμή τον εαυτό του τι είναι για αυτόν ζωή, τι καλείται ζωή για αυτόν. Το αυτοκίνητό μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, η γκόμενά μου, η περιουσία μου, τα πτυχία μου, η εκκλησία. Τι! Ο καθένας μέσα έχει μια αντίληψη ζωής. Τι σημαίνει αντίληψη ζωής. Ο καθένας μέσα έχει μια έννοια θησαυρού. Ποιο είναι ο θησαυρό μα. Τι είναι αυτό για το οποίο θα τα πουλούσε όλα και να το βρούμε. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε στον εαυτό μα. Δεν γίνεται αλλιώ προχωρήσουμε, δεν μπορεί να υπάρξει προσευχή, αν αυτή η πρωταρχική διευκρίνηση του εαυτού μα δεν γίνει. Λέει κάποιο, ο Κάνο προσευχή να πω στην εκκλησία να διορθούν τα πράγματα. Κατρίστα στα γυφτικά. Αν προηγουμένω δεν γίνει ένα ξεκαθάρισμα με τον εαυτό μα, τι καλείται για μα ζωή και χαρά και θησαυρό, δεν μπορεί να γίνει προχώρημα παραπέρα. Μπορεί να μην μηχεύει. Μπορεί να κάνει φιλανθρωπίε. Μπορεί να, να έχει κοινωνικές ευαισθησίες, δεν έχει κανένα νόημα αυτό, τίποτα, δεν είναι χαζομάρις. Και όλα αυτά μάλιστα τα προβάλλουμε στον εαυτό μας και πολλά και πολλά και το φορτώνουμε για να μην σταθούμε ένα με αντιμέτωπη αυτού του ερωτήματο. Και αναπτύσσουμε κοινωνικό έργο και κάνουμε και κηρύγματα και φτιάχνουμε και σπίτια και κάνουμε και παιδιά και είμαστε και πολύ όλα αυτά τα φτιάχνουμε στον εαυτό μας για να μην βρεθούμε απέναντι αυτού του ερτήματος τι είναι για μας χαρά και ζωή ποιο είναι το περιεχόμενο της ζωής μας και ξέρετε γιατί φοβούμεθα γιατί αν πω είναι τα παιδιά μου μα θα πεθάνουν μα αν πω ότι είναι υπηρεσία μου θα πεθάνω εγώ να τη χάσω μα αν πω είναι η δόξα τον ανθρώπο κάποτε δεν θα με δόξασει κανείς θα έρθει αρρώστια ο θάνατος Οπότε όλα αυτά είναι ένα ψέμα Άρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το ψέμα Να απαντήσουμε σε αυτό το ψέμα Να βρούμε τη λύση αυτού του ψεύδους Μπορούμε να γίνουμε και εκκλησιαστικοί άνθρωποι Αλλά εκκλησιαστικοί άνθρωποι Δεν θέλουμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα Οφείλουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα Τι η για μας θησαύρος και ζωή Ναι ελεύθερη Γιατί τα παιδιά μας Άμα τα αγαπάμε για να πρέπει να Mm. Τα βλέπουμε Δεν είναι ζωή Να βλέπουμε τα χειρόμαστε Αγωνιούμε για αυτά ζούμε Δεν έχουμε ζωή Ναι ε, Για σένα θεσσαυρός γιατί ποθείς να έχεις Και δεν έχεις άμα έχεις να σου πάνει ζωή Τέλος πάντων <laughs> Λοιπόν ε, Γιατί ασφαλώς Μέσα στο ερώτημα σου Αν και είσαι έξιμος είναι χαζό Για ποιο λόγο Γιατί αυτή τη στιγμή δεν δεν, κρίνουμε τα, δεν υποτιμούμε τα πράγματα Τους ανθρώπους και τα γεγονότα πολύ, πολύ μάλλον τα παιδιά Αλλά αυτό έχει να κάνει Με Την όραση Με την οποία βλέπουμε τα πράγματα Αυτό έχει να κάνει Με Το μέτρο με το οποίο βλέπουμε Τα πράγματα Δηλαδή αυτή η τοποθέτηση είναι που θα μου γεννήσει τον τρόπο θεώρηση των πραγμάτων και των προσώπων. Εάν με στο βαθμό που αυτό το μέτρο ζωής είναι αλήθεια, θα είναι αληθινότατη η αγάπη για τα παιδιά μου. Θα είναι βαθιά, θα τα απολαμβάνω και θα τα χαίρομαι. Αν όμως το μέτρο αυτό είναι τελείως Χαμηλό ή αν θέλετε τελείω θολό και σκοτεινό, θα αγαπώ τα παιδιά μου στο ποσοστό που αυτή η αγάπη θα με παιδεύει, θα με αχώδει και θα με τρελεί και την παραριστήσουν και να τα χάσω Άρα δεν έχει να κάνει και αυτό πολλέ φορέ διαστρέφεται με συνεκκλησία. Κάποιοι θα πούν Α, παπά τώρα με θεού και παναγίες και, και πνευματικά. έχω θέλω χαρά και τη γυναίκα μου. Θέλω χαρά και τα παιδιά μου. Αυτό είναι ένα ψευδοδήλημα και μία πάτη Εδώ έχει να κάνει με ένα ξεκαθάρισμα τη καρδιά μου. Στο βαθμό λοιπόν που η καρδιά μου γίνει διάφανη σε αυτό το πλαίσιο και αποκατασταθεί η τάξη μέσα μου, τότε το παιδί μου θα το αγαπώ σε αυτές τις αισθάσεις που λέγω τον εαυτό μου της αιωνιότητος. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, θα τα βλέπω και θα αγαπώ τα παιδιά μου στο πλαίσιο της αμφιβολίας και του άγχους της ζωής και της αιωνιότητας και της Αναστάσεως Άρα θα τα αγαπώ με έναν τρόπο η αγάπη θα με ταλαιπωρεί και αν τα χάσω τι γίνεται και αν δεν πετύχω ζωή τι θα γίνει Άρα αυτή η αγάπη που λες εσύ είναι βάσανο μιλούμε για τον τρόπο που η αγάπη θα, αυτή θα γίνει ελευθερία και ζωή Αυτό ως προσκάθετη όχι μόνο ως προς τα παιδιά Άρα είναι σημαντικό το ερώτημα Αν λοιπόν για μένα τα πάντα είναι τα παιδιά μου και, για τα, παιδιά, και τα, τα παιδιά για μένα είναι θνητές υπάρξει. ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι δεν το έχω μέσα μου, θα τα αγαπώ σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το ήθος του φόβου, της ανασφάλειας της αμφιβολίας. Αν όμω ξεκαθαρίσω μέσα μου ότι για μένα η ζωή είναι ο Χριστός, τότε και για μένα ο Χριστός όχι ως θεωρία του νου τώρα, να γίνει βίωμα, να το συζητήσουμε. Δεν θα πω ότι ο Χριστός είναι για, τα πάντα για μένα επειδή το είπε από στο κήρυγμα. Και λέει να αναζητούμε. Κακούω καμιά φορά εξονόγηση που λέει, επαναλαμβάνονται κάποιε λέξει που λέμε εδώ και αισθάνομαι άσχημα, γιατί αυτέ οι λέξει πρέπει να τα αποκλείσει ένα βίωμα. Επομένω δεν μπορεί να πει κανεί ότι έβαλα το πάνη για να είναι αν δεν το ξεκαθαρίσει ο με τον εαυτό του. Στο ποσοστό λοιπόν που γίνεται αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα μα, στο ποσοστό αυτό εν Χριστό βλέπω τα παιδιά μου, δηλαδή δεν βλέπω τα παιδιά θνητέ ύπαρξει, αλλά ζωντανές υπάρξεις οι οποίες δεν μου προκαλούν το άγχος αλλά είναι παραδομένα στον Χριστό οπότε πριν ξεκινήσω οποιαδήποτε πνευματική διάθεση κίνηση του ανθρώπου που έχει ξεκαθαρίσει μέσα του ποιο είναι το μέτρο ζωής του για παράδειγμα αν κάποιος θέσετε ως μέτρο ζωής του το να βρει ένα σύντροφο πάλι είναι αναλογικό Έτοιμα Και μια ψυχική ανάγκη του ανθρώπου Του αφησβητεί κανεί. Αν αυτό όμως ορίζει την ύπαρξή μας Ορίζει την ζωή μας Ορίζει όλο το περιεχόμενο της ζωής μας Για δύο λόγους αυτό είναι, είναι η ταλαιπωρία Πρώτον Ότι ποτέ ο άνθρωπος δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία Της ουσιαστικής ανάπτυξης Γιατί παντού θα βλέπει γαμπρούς και και θα έχει μια πνευματική παινία άνευ προηγουμένου και δεύτερο λόγο το τραγικότερο όλων, ζητεί έναν θνητόν άνθρωπο και η είδε πλησία στα 40 και δεν ξέρει αν θα ζει αύριο, θα αύριο τι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο εάν όμως ο άνθρωπος ξεκαθαρίσει μέσα του γίνει ένα ξεκαθάρισμα τότε χαρά θα είναι ο σύντροφος γιατί θα είναι μία ακόμα αφορμή σε αυτή την πνευματική πορεία και σε αυτή την πνευματική οδό. Σε αυτόν τον δρόμο. Η συντροφία δεν κρίνεται μόνο στο πώ, που έχω κάποιον να μιλήσω. Για ποιον λόγο. Γιατί άνθρωπος ο άνθρωπο ο οποίο θέλει συντροφιά σημαίνει ότι έχει μοναξιά. Μα δεν ζητά σύντροφο γιατί έχει μοναξιά. Γιατί έχει πλεισμονή κοινωνία. Το καταλαβαίνετε αυτό είναι λάθο. Λέει κάποιο, θέλει να βρει ένα σύντροφο γιατί νιώθω μόνο. Εάν είσαι, νιώθεις μόνος πρώτα να πάψεις να είσαι μόνος και μετά να βρεις σύντροφο Πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου μια εσωτερική ποιότητα τέτοιου είδους Που να μου τρώγεις με τα ρούχα σου Γιατί αν τρώγεις με τα ρούχα σου θα με τον άλλο μετά Όλα θα σου φταίνει Συναντώ και θέλω τον άλλον Γιατί έπαψα εγώ ήδη να είμαι μόνος μέσα στην καρδιά μου και συναντώ τον άλλο ως μια συνοδηπορία σε αυτή την πνευματική εξέλιξη που είναι ο Χριστός. Εάν όμως κανείς νιώθει τη μοναξιά του και νομίζει ότι θα του λυθεί το πρόβλημα βρίσκοντα κάποιο σύντροφο, θα καταλάβει πολύ γρήγορα ότι δεν έπαψε να είναι μόνος. Γιατί η μοναξιά μας δεν ελύνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό πολλές φορές ο άνθρωπος πάσχει, κάθε φορά δεν βρίσκει ανάπαυση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, εφόσον ο άνθρωπος καθαρίσει αυτό το ερώτημα, να ζητήσει τον θησαυρόν. Ας το πιο έντιμα άγνωστον θε... θησαυρόν, άγνωστον θεόν. Και να ζητήσει αυτόν τον άγνωστον θεόν. Και ο Θεός τι κάνει αυτό που μας προηγουμένως. Τι κάνει ο Θεός και τι κάνουμε εμείς. Ο Θεός παίζει μαζί μας. Μας δημιούργησε και παίζει μαζί μας. Τι παιχνίδι κάνει το παιχνίδι της σωτηρίας μας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας δώσει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Μας τραβάει με ένα σκηνάκι. Όταν είμαστε αγριεμένοι και τα βάζουμε αντίον του μας αφήνει χαλαρούς. Μην γίνει μεγαλύτερη ζημιά Όταν μας βλέπει λίγο θετικούς μας τραβάει πιο πολύ κοντά του Και βρίσκει κάθε τρόπο Για να μας κερδίσει Παιδιά του Θεού είναι όλοι Ο ορφανός Η περιφρονημένη γυναίκα Ο δαιμονισμένος Ο αμαρτωλός Αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού Και τι κάνει ο Θεός Βρίσκεται τον κάθε αμαρτόλευρο, ξέρει το κουσούρι του και βάζει το δόλωμα. Ανάλογα με τη μορφή αμαρτία με την οποία πάσχει ο άνθρωπο, βρίσκεται ο Θεός στο πνευματικό αντίδοτο και το ρίχνει σαν δόλωμα τον κερδίσει. Ό υπάρχει μια μαθαία που τη λοιπόν, λίγο... ε, στη... μεγάλη την πορεία του αυτός η να κάνει μετά μέσα από την Συγνώμη Ό υπάρχει μια μαθαία αν υπάρχει μην και μεγάλη καλή και μεγάλη, στην πορεία του ανθρώπου που την η θα τον εργαστημό, τι εσωτεί. Ναι, ε, μικρή ή μεγάλη αμαρτία ε, υπάρχει, ε, δεν υπάρχει στο ποσοστό που καμιά αμαρτία μας αποκλεί από την εσωτερία. Μικρή ή μεγάλη υπάρχει στο ποσοστό απόστασης που μας δημιουργείται από τον Θεό. Η αμαρτία δεν κρίνεται από τα εξωτερικά κριτήρια, από το βαθμό χωρισμού από τον Θεό, από το πόσο απομοκρινόμαστε από τον Θεό. Όσο αφορά αν μέσα στην οικογένεια ψάχνουμε τον αγιασμό της Σωτηρία, Τον αγιασμό ψάχνουμε Τον αγιασμό ψάχνουμε Όποιοι και όπου και αν είμαστε Δεν μας εμποδίζει η οικογένεια σε αυτό Μας εμποδίζει το γεγονός αυτό που είπαμε και προηγουμένως Που δεν κάναμε ένα ξεκαθάρισμα τι είναι για μας θησαυρός Γιατί ο παντρεμένος και οι παντρεμένοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό Οι μέριμνες μπορεί να έχει και ένας που άφησε των γάμων και έχει περισσότερες Οι μέριμνες δεν είναι ένα εξωτικό γεγονός Είναι βαθμός που συνδέει και κερίζει την καρδιά μας Όλα εδώ μέσα παίζονται Στο βαθμό που γεννάται η εξάρτηση Αυτό είναι που γίνανε και τις μέριμνες. Πολύ όντα υπάρχοντά σου λέει. Υπάρχοντά μα είναι ο θησαυρό μα, είναι ο εγωισμός μα, είναι η φιλαυτία μα. Αυτό άνετα μπορούμε να το κάνουμε είτε στον έναν δρόμο είτε στον άλλο. Ναι, αλλά μέσα στου πατέρε βλέπουμε πολλοί πατέρε, όπω στο Εκεί ταξευτεί, αν θέλει, μην παντρευτεί. Τώρα μην εμποδίσουμε και του άλλου να παντρευτούν. Πάντω μπορούν να σωθούν και μέσα από τον γάμο και να αγιάσουν οι άνθρωποι. Και έχουμε πολλού αγίου οι οποίοι ήταν παντρεμένοι λοιπόν κάνει λοιπόν αυτό το παιχνίδι ο Θεός με τον άνθρωπο και ψάχνει τον δρόμο να μας τραβήξει κοντά του αλλά το ίδιο κάνει και ο άνθρωπος με τον Θεό παίζει ένα παιχνίδι σχέση μας με τον Θεό η προσευχή η αναζήτηση του Θεού αυτή η διαδικασία πώ θα τον κερδίσουμε πως να, να, να, να, να, να τον κάνουμε να μαλακώσουν τα σπλάχνα του Θεού Πως να κάνουμε τον Θεό να ενκύψει σε εμάς Ο τρόπος που ψάχνουμε να γίνουμε αγαπητοί Του και να Τον αγαπήσουμε είναι ένα παιχνίδι Όπως τα παιδιά Τι έχουν τα παιδιά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών το παιδί δεν έχει κάποιους προσανατολισμούς πέρα από το παιχνίδι που του κλέβουν την καρδιά δεν έχει σχέδια το παιδί δεν έχει σκοπιμότητες δεν έχει υποκρισία αυτά είναι η στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε τι σημαίνει παιδί τι σημαίνει παιδί και τι σημαίνει παίζω σε αυτή τη διαδικασία με τον Θεό σημαίνει καθαρίζω την καρδιά μου από αυτά που την σνόθευσαν την επιθυμία να ζητεί το φως δηλαδή τι σημαίνει ο άνθρωπος γίνεται παιδί λέει η Γραφή. αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά δεν θα σωθείτε όχι μόνο στην αθωότητα και στην απλότητα της σκέψεως όχι μόνο στην πίστη αν γίνεται σαν τα παιδιά δεν θα σωθείτε αλλά εάν δεν καθαρείς την φύση από τα σκουπιδάκια. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει φέρει εσωτερική σύγχυση, οτιδήποτε έχει μέσα μας επικαθίσει και μας διώχνει την πρώτη αθότητά και καθαρότητα που έβαλε ο Θεός στην ψυχή μας. Δηλαδή, οτιδήποτε νοθεύει τον πόθο μας να στραφούμε στο πρότυπο, στο πρωτότυπο, στην εικόνα στον Χριστόν, αυτό θεωρείται απώλεια της παιδικότητας. Δηλαδή, παιδική ψυχή είναι αυτή που έχει ζωντανή καθαρήν την διάθεση για τον Θεό. Τι είναι αμαρτία, τι είναι άρνηση της παιδικότητας, η κούραση. Ο κόπος, η φθορά. Άνθρωπος, ο οποίο λέει ότι κουράστηκα, δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό. Αυτή η κόπος υποστάει όλη η φύση μας, που ξέρετε τι σημαίνει κούραση. Ακούμε μια έννοια πνευματική προσεφή και αμέσως αλυζόμαστε. Ακούμε έννοια πνευματική ταπείνωση και μας κάνει αναγούλα. Μα προτείνεται μια σχέση με τον Θεό, ακόμη για την χάρη του Θεό, ακόμη για την αγάπη του και μένουμε τελείω αδιάφοροι. Αυτό ο κόπο για τα πνευματικά εντέλια, α το πούμε έτσι απλά, είναι απώλεια τη της παιδικότητα, τη υπάρξεω μα. Πεδικότητα τη ύπαρξη σημαίνει να ζωντανή αυτή η διάθεση. Όπως δηλαδή ο μεγάλος άνθρωπος βλέπει το μικρό παιδί που παίζει και το βλέπει με μια διαφορία και με μια περιφρόνηση με τα παιχνιδάκια τώρα ασχολείται. Ο ενηλικιωμένος άνθρωπος κατά κόσμο λέει «Έμπι της προσευχίας, ασχολούμαστε και με του θεούς». Αν δηλαδή αυτή η διαδικασία της προσευχής για μας δεν είναι θησαυρό, δεν είναι χαρά και μας γεννά μια αίσθηση κόπου σε μην χάσαμε την παιδικότητα της υπάρξεώς μας. Είναι η αίσθηση του κόμπου η αίσθηση και πολύ τη ελευθρόνησης, της αποστροφής. Όταν λέμε κόπο όχι σωματικόν κόπο, αυτό το εσωτερικό πράγμα πλάκομα που μα πιάνει. Αυτό κουράστηκε να προσεύχομαι. Εντάξει πόσο ο Θεός να μου δώσει να είχα και, να είχα και μια γυναίκα καλύτερα θα ήταν. Δηλαδή αισθάνει το άνθρωπος ότι δεν, πληρεί, δεν πληρώνεται μέσα από αυτή την κατάσταση της Δεν τον ελευθερώνει, πνίγεται. Συγγνώμη δεν είναι Πάρα πολύ λίγες γιατί είμαστε παιδιά Το παιδί απολαμβάνει τη ζωή Εμπιστεύεται τον πατέρα Κινείται άνετα στον χώρο Παίζει Το παιχνίδι τι έχει Τη διαδικασία έχει Το παιχνίδι είναι δημιουργικό Έχει ζωντάνια το παιδί Τρέχει από εδώ και από εκεί Το παιδί τι έχει στο παιχνίδι Κίνηση Η πνευματική ζωή έχει κίνηση Είναι εσωτερική κίνηση αν πάψει ο άνθρωπο να έχει εσωτερική κίνηση δεν έχει προσευχή Το παιδί τι κάνει, κινείται Το πρώτο είναι η κίνηση Το δεύτερο είναι η ενέργεια, έχει η ενέργεια Η προσευχή η ενέργεια δεν είναι κακομυριά, μιζερία Αχ, αν δεν το βγάλουμε και αυτό το απόδειπνο Έχει μέσα του επίσης εφευρητικότητα Ψάχνει τρόπους, αν δείτε τα παιδιά πως παίζουν και από εδώ ξετρυπώνουν και από εκεί βρίσκουν και βρίσκουν παιχνίδια να κάνουν. Η πνευματική ζωή δεν είναι μια στατική κατασύν, είναι μια εφευρετικότητα. Τι μια θα κάνει μετά, κανεί σκουμποσίνη, θα διαβάσει, θα, θα βρει το παιχνίδι που σου λέει εκείνη τη στιγμή ο Θεό που παίζει μαζί σου, σου λέει ένα λόγο, ψάχνει αυτό το λόγο, γίνεται ζωή αυτό ο λόγο για σένα. Χαίρεσαι τη ζωή σου. Το παιδί χαίρεται, ο μεγάλο διασκεδάζει και ψυχοπλακώνεται. Άμεση λοιπόν συνέπεια αυτή τη σχέση με τον Θεό που είναι παιχνίδι και ο άνθρωπο είναι παιδί. Και χαίρεται και είναι τα πάντα. Είναι χαρά. Γιατί δεν έχουμε χαρά. Γιατί χάσαμε την παιδική αθωότητα. Γιατί δεν έχουμε χαρά. Χάσαμε αυτήν την αθωότητα της υπάρξεώς μας. Ξεχάσαμε το σκοπό μας. Λυσμονήσαμε τον προορισμό μας. Και δαπανόμεθα από εδώ και από εκεί. Και έρχεται... Η θλίψη ζωή του ανθρώπου Τι είναι η θλίψη, τι είναι η μιζέρια, τι είναι η κατήφια; Ξέρετε η κατήφια; Δεν είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας Και λέμε είμαι αμαρτωλός και συνεχωριέμαι Η κατήφια είναι αποτέλεσμα Το ότι χάσαμε τον προορισμό μας Και δεν, έχουμε, και δεν μπορούμε να, να ξεκαθαρίσουμε στον εαυτό μας ποιο είναι ο λόγος που ζούμε Στην εκκλησία είμαστε μετά κάνουμε Κοινωνούμε και έχουμε μιζέρια. Κάτι φταίει, κάτι φταίει. Αυτό που κάνουμε στην εκκλησία είναι ένα ψυχολογικό γεγονό. Όπω κάποιο θα κάνει ορειβασία για να χαλαρώσει, όλο παρέρχεται και κοινωνάει. Έτσι συμβαίνει. Όποιο κάποιο, για παράδειγμα, πάει και βλέπει υποδόσει, πάει και βλέπει τον παπά να μίλα την τρίτη. Οπότε, αν αυτό το πράγμα δεν ξεκαθαρίσει μέσα μα, τότε ο άνθρωπο δεν νιώθει αυτή την χαρά άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται και αυτό δεν του γεννά ζωντάνια και χαρά, είναι προβληματική η προσευχή του. Άνθρωπος ο οποίος είναι στην εκκλησία και κοινωνεί τακτικά και αισθάνεται κόπο, αισθάνεται άγχο, αισθάνεται ανασφάλεια κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Κορυδεύει τον εαυτό του. Είναι αδύνατο ο άνθρωπος ο οποίος το αποδίκει όσο να μην έχει χαρά. Η εκκλησία ξέρετε τι είναι, είναι μια παιδική χαρά. Ακούγεται μικρόν ε, Επειδή <χει> είναι, δεν έχουμε κούνιες γι' αυτό <χει> Δηλαδή είναι, μας καλεί ο Θεός Είμαστε παιδιά Του Έχουμε μια διαδικασία ζωντάνιας μαζί Του Μας δίνει τα πάντα Μας δίνει τα μυστήρια Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα Του Που είναι το αποκορύφωμα της χαράς Και αντί να ζούμε αυτό το γλέντι της πεθική αθότητος και πληρότητος, τα παιδιά ξέπιναν υποψίαστα από θάνατο, από οικονομικά, από άγχος. Ξέρετε, αν αναπολύσουμε παιδική μας ηλικία, ιδίως στι καλλιεκαιρινές περιόδους, αισθανόμαστε ότι ήταν όλα γεμάτα, όλα ζωντανά, όλα παρόντα. Αυτό είναι το μυστήρις Θείας Λειτουργίας. Στη Θεία Λειτουργία αυτό το τι γίνεται. Κάποιος θα πει με έχω τόσα δυσάρεστα πράγματα πως μπορώ να χαίρομαι άνθρωπος ο οποίος χαίρεται μπορεί να πάει στον ουρανό άνθρωπος που στενοχωρείται που κουράζεται που ελπίζεται ούτε τον Χριστό μπορεί να θυμάται ούτε προσευχή μπορεί να κάνει αν έχεις μέσα σου στενοχώρια και κόπον δεν έχει διάθεση και δεν μπορείς ούτε προσευχή να κάνεις Οφείλουμε να δίνουμε χαρά και στον εαυτό μας και στους άλλους. Η πρώτη, η πρώτη κουβέντα που μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας και στον άλλο είναι χαίρε και μετά κάνουμε τίποτε άλλο. Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Να έχουμε χίλια δυο δυσάρεστα πράγματα και να βρίσκουμε τρόπο να δίνουμε χαρά στον εαυτό μας. Αν δεν έχουμε χαράν δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά πνευματική πράξη. Ακόμη και αγώνα συναντίον της αμαρτίας δεν καρποφορεί. Τα πάθη μόνο διά της χαράς και διά της ευχαριστίας προς τον Θεό ξεπερνώνται. Αν θέλεις να βοηθήσει τον άλλο τα πάθη του, δώσ' του δυνατότητα της χαράς. Η χαρά η οποία δεν πηγάζει από την αμαρτία του, αλλά από κάτι άλλο. Το πρόβλημα όλων των αιών είναι ο θάνατος. Αλλά ο θάνατος κατεπόθη. Κατεργήθη ο θάνατος. Η αφορμή της χαράς υπάρχει. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε εις τον εαυτό μας αυτές τις δυνατόνες. Ξέρετε, σε έναν κώδικα παλαιών πόσον ονομαζόταν ο ηγούμενος και ο πνευματικός. Ακούστε παρακαλώ. Ονομαζόταν συνεργός χαράς. Μαζί με τον Θεόν συνεργαζόταν για να δώσει χαράνη στον άνθρωπο. Συνεργός χαράς είναι και εμείς γίναμε συνεργοί κατά καταδίκη και ελέγχου και απόγνωσης Συνεργός χαράς αλλά μια χαρά που γεννάται μέσα από τη γνώση μέσα από την αποκάλυψη του προσωπικού δρόμου σωτηρίας μας κάτι θα ρωτούσατε αν ο Θεός το θεωτικό παγκόσμιο το κατάσταση το ανάγκο τι τι προπατημένε πιάνω, ο από το δυνατό για τι ο δρόμο, ο Ευαγγελικό. Σε αυτό το δρόμο του Ευαγγελικό. Ο καθένας έρχεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Και συμμετέχει με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτή η αλήθεια δεν αλλάζει. Είναι αιώνια η αλήθεια. Αλλά στον καθένα λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Ένα που είναι φιλόσοφο θα γίνει μάξιμο ομολογητή. Ένα ο οποίο είναι απλό, αγράμματο, θα γίνει Άγιο Πυρίδων. Ένα ο οποίο είναι ελεήμων θα γίνει Άγιο Έννο Ελεήμων. Καθένα λαμβάνει την κλίση του, το λόγο τη ύπαρξή του. Για παράδειγμα, Ένα ο οποίο. Έχει μανία με τον τζόγο. Αυτή τη μανία του κέρδου θα την εκμεταλλευτεί ο Χριστό για να του γεννήσει άλλων τρόπων διάθεση να απολαμβάνει κέρδη. Ένα ο οποίο είναι ερωτιάρη και τρίγεται από εδώ και από εκεί, θα το φοιτηθεί σε άλλο δρόμο. Του βάλει την αγάπη τη κοινωνία, που είναι ζωή, που είναι έρωτα. Θα του δώσει ο Χριστό να καθίσει φέρει μια παγίδα σύμφωνα με τον ψυχισμό του, με την κατάσταση αμαρτία του. Αυτό που για κάποιον θα είναι κάποιος θησαυρός. Δηλαδή, κάνει τα πάντα, μεταχειρίζεται τα πάντα για να ενεργοποιήσει αυτό που θα θέλξει την ψυχή του αμαρτωλού και θα να απομακρύνει από την αμαρτία και τη φέρει κοντά του. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Για να αρχίζουμε και εμεί να παίζουμε μετά μαζί του. Σχετικά αυτό που είπατε για το κέντρο τη ζωή μα, ήθελα να πω ότι όταν ήταν για την Εύα, ο Θεό δεν του έδειξε από τον παράδοσο. Βγήκαν σαν μια φυσική συνέπεια. Μέχρι τη στιγμή που δεν την παρακοή, ή, ή, μέσα, ήταν την παραπορή, ζούσαν μέσα, είχαν γίνει τη ζωή του στον Χριστό. Ζούσαν μέσα και γύρω από τον Θεό. Ήταν Είχαν γίνει ζούσε ο Θεό. Αυτοί που κάνουν την παραπορή και πιστεύουν ότι αυτή η χρή, αυτομάτω πάλι να είναι η καλύτερη ζούσα του Θεό. Γίνεται η κέντρο τη ζωή του ο εαυτό του. Είναι η φυσική συνέπεια και για τον παράδεισο του σαν φυσική συνέπεια. Ναι. Φυσικά η όρεση είναι αυτό το πράγμα. Να είναι η κέντρο τη ζωή του ο εαυτό του. Άνθρωπο οποίο είναι σε κατάσταση μαρασμού δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο. Κακομήρη άνθρωπο δεν έχει θέση κοντά στον Θεό. Κατσούφη, κατεφή, κακομήρη άνθρωπο σε μαρασμών. Δεν έχει θέση κοντά στον Θεό γιατί ο Θεό δεν θέλει, δεν μπορεί να αντέξει στον Θεό κοντά. Ο οποίο είναι χαρά, ο οποίο είναι φω, ο οποίο είναι ζωή. Εσεί βιώνετε και ξέρετε πάρα πολύ, Παιδιά, όταν λέμε χαρά δεν είναι ο Είναι αυτό, είναι, αυτός, είναι μια, ένα μυστικό δίωμα η χαρά που για να μέσα μας την αίσθηση ότι κάποια ζωή υπάρχει μέσα μας δεν είμαστε βιολογικά βιολογικές υπάρξεις που έχουν μέσα τους τον θάνατο δηλαδή αρχίζει κάτι να κουνιέται μέσα μας και αισθανόμαστε μια αίσθηση και μια κατάσταση κάτι ζει κάτι ζωντανό υπάρχει αυτό είναι η χαρά είναι και ελπίδα είναι και χαρά είναι και ζωή χαρά μη φανταστείτε την πληρότητα τη χαρά που είναι διαδικασία, αλλά και αυτή η δυνατότητα που δίνω στον εαυτό μου, ακόμα και το ότι θα υποκριθώ τον χαρούμενο, γιατί υποθώ τη χαρά, ενώ από τη είναι δοξασμένο αυτό ο άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι επειδή είναι αμαρτυρό, επειδή έτσι ή αλλιώ μπορεί να στενοχωρείται και να θλίβεται. Δεν δικαιολογείται κανεί. Είναι ανδρίον φρόνημα. Είναι επενετή κατάσταση είναι φιλόθεα φιλόθεος τοποθέτηση ο άνθρωπος όταν είναι στι μαύρες του να υποκρίνεται τον χαρούμενο και να δίνει χαράκες στους άλλους. Να κάνουμε τρίπλα στον διάβολο. Να διώχνουμε την απόγνωση. Για παράδειγμα μπει κάποιος τώρα, αχ πω, τι πράγματα είναι αυτά ποιος θα τα καταφέρει, αχ ah, πάτερ μου έχασε το παιχνίδι. Ζάπα μιλήσαμε. <σσα Wen> Ναι, το χιούμορ συμβελές, το χιούμορ... Δεν είναι φοβρό ότι όλοι οι άγιοι είχαν χιούμορ. Ναι. Και πολύ χιούμορ Και ένδειξη πνευματική σωριμότητα σαν κάποιος έχει χιούμορ Άνθρωπος ο οποίος ενεχ... δεν έχει χιούμορ δεν έμαθε να... δε σημαίνει δεν προσεύχεται Η προσευχή σε ξυπνάει Σε κάνει ευφυή Ενώ γομπεί το μυαλό σου η καρδιά σου Και έχεις και ένα λεπτό εσύ δει να αντιλαμβάνεις και το χιούμορ Και να, να κάνεις και χιούμορ Άνθρωπος ξενέρωτα σημαίνει ότι προσευχή κάνει σωστή Σοβαροφανή, έτσι αλλιώ, αχ και βαχ. Του λε ένα ανέκδοτο και σου λέει να του το ερμηνεύσει γιατί το κατάλαβε. <Κι> αυτό ο άνθρωπο σημαίνει ότι δεν είναι, δηλαδή δεν, είναι, θα, δεν είναι ξύπνιο τίποτα με αυτό, είναι Καταλάβατε, δεν είναι ότι είναι κριτήριο το ανέκδοτο. Αλλά όταν ο άνθρωπο πρέπει να, του, να αρχίσει να αναλύσει, να του ξυπλοκάρει το μυαλό, σημαίνει δεν είναι ξύπνιο το μυαλό του. Δεν είναι ξύπνιο την καρδιά του. Δεν είναι ξύπνιο όλη του ύπαρξη. Άνθρωπο ο οποίο είναι ξύπνο ολόκληρο, ή πολύ αμαρτωλός είναι και τον καλά και τον έκανε αστείρει, ή η προσευχή το γέννησε μια εσωτερική νεφηεία που μπορεί να έχει μια λεπτούτη τέτοια που να αντιλαμβάνει τα πράγματα. Πείτε <Σελίου> Είμαι... Δεν έφτασα ακόμα στο όρι τη χαρά. <Σελίου> λοιπόν, πέρασε η ώρα νομίζω, ε. Καλή χρονιά να έχουμε να είστε καλά. Δι' ευχών Αγίων Πατέρων Ιμων Κύριε Ισού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησουν όσων ημάς.